Εισαγωγή στην προσεβραίους επιστολή, σελίδα 865. Είναι εν εκ των σοβαροτάτων βιβλίων της Γενής Διαθήκης, μη υπολοιπωμένη σπουδαιότητα ουδεμιάς των λοιπόν επιστολών του Θείου Παύλου. Σύγκραμα απολογητικού χαρακτήρως, αποδεικνύει συστηματικώς την ανυπέρβλη των υπεροχή του χριστιανισμού και της Νέας Διαθήκης, έναντι τη Ισραηλιτικής θρησκείας και της Παλαιάς Διαθήκης. Καθιστών δε δίλην την ανεπάρκεια τη λεβιτικής ιεροσύνης και των θυσιών των εν των Αότων Ιερουσολήμων προσφερόμενων, την αιωνία και αδιάδοχη Ιερουσύνη του Χριστού, ω τη ω μέγα και αιώνιο αρχιερεύ, προ ενεγκόν άπαξ διαπαντός το ίδιο αυτού αίμα υπέρ των αμαρτιών του λαού του, εισήλθενε στα αληθινά άγια των ουρανών, χρηματίσας πρόδρομο ημών και διανοίξα ελευθέραν την είσοδο αυτών και η Ούτε δε γενόμενος πρόξενος σωτηρίας αιωνίου. Αναντιλέκτος, η προσεβραίους επιστολή, καταμέντας ιδέας και τα αναπτυσσωμένα σε ναυτή διδασκαλίας, παρουσιάζονται συγγενείς προς ας άλλας επιστολά του Παύλου και αισθανόμεθαν αναπηδά εκ των σελίδων αυτής το πνεύμα αυτών των κυρίων γραμμών της διδασκαλίας του Παύλου. Εμφανίζει όμως και διαφοράς προς τας σλιπά επιστολάς, άλλαστε και μάλιστα περί το ύφος. Εντεύθεν, ότι δεν διεμφυσβητήθη η Αποστολικό της και η Θεοπνευστή αυτής, από χρόνων παλαιών εκυκλοφόρησεν η γνώμη, καθήν, τα με του Αποστόλου εστήν, οι δεφράσεις και οι σύνθεσεις, άλλου την των ακολούθων αυτού, του Λουκά ή του Απολό ή του Κλίμεντος Ρώμης, ώστις απεμνημόνευσε τα Αποστολικά διδάγματα και ελευθέρος, αλλά και πιστώς διετύπωσεν αυτά. Εντεύθεν έγινε το δεκτόν και υπό το οργένους ότι ουχήκει οι αρχαίοι άνδρες ως Παύλου αυτήν παραδεδόκασιν. Η επιστολή γράφει προς χριστιανούς εξιουδαίων δοκιμασίᾳ διατελούντας και κλονιζομένους εκρώμης πιθανότατα και ολίγων πρός πρώτης καταστροφής των Ιεροσολίμων ή την περί το 70 μετά Χριστών.